Την περασμένη εβδομάδα, στο τελευταίο κήρυγμα που κάναμε, ο λόγος του Κυρίου μας μίλησε για το πολύ σοβαρό θέμα και τη σοβαρότητα της γλώσσας αλλά μας μίλησε και για τη γυναίκα και τη γυναίκα μίλησε διότι ο Θεός την αγαπάει ιδιαιτέρως Και δεν συμβαίνει αυτό το οποίο πιστεύουν πολλοί ότι ο Θεός είναι μισογήνης. Πώς θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο αφού ο Θεός είναι ο δημιουργός και πλάστης και του γυνωκείου φίλου. Και όσον αφορά μεν για τη γλώσσα μας είπε μία απλή κουβέντα από την οποία κουβέντα βγαίνει ένα πολύ σοβαρό δίδαγμα. Και η κουβέντα είναι ότι η ζωή και ο θάνατος ο παράδεισος και η κόλαση η σωτηρία και η αιώνια καταδίκη εξαρτώνται κατά 99,9% από τη γλώσσα μας εάν ο άνθρωπος για να το πούμε διαφορετικά εάν ο άνθρωπος καταφέρει να κυριαρχήσει της γλώσσας του θα μπορέσει να κυριαρχήσει και στο λογικό του θα μπορέσει να κυριαρχήσει και στην ψυχή του θα μπορέσει να κυριαρχήσει σε όλο του το Είναι και σίγουρα θα βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνος όμως ο οποίος δεν μπορεί να υποτάξει τη γλώσσα του, εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να βάλει χαλινάρι στη γλώσσα του και να τη συγκρατεί, δυστυχώς θα είναι εκείνος ο οποίος θα πέφτει και θα ξαναπέφτει χωρίς να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Βλέπετε η γλώσσα μας είναι το όργανο εκείνο που μας έχει δώσει ο Κύριος και το οποίο εμείς κυρίως το χρησιμοποιούμε για να προβαλόμαστε. για να δείχνουμε τον εγωισμό μας, για να δείχνουμε ότι ξέρουμε πολλά, για να παριστάνουμε τους σοφούς, για να ελέγχομαι, για να κρίνομαι, για να δικάζουμε, για να υβρίζομαι, για να βλασιμούμε, για να περιφρονούμε, δια να συχωφαντούμε, δια να κατακρίνομαι, δια να σχολιάζομαι, δι' να καταλαλούμε, για να πολυλογούμε και ένα σωρό άλλα αμαρτήματα. Μην τα θεωρείτε αδελφοί μου αυτά υπερβολικά που σας λέω Διότι ενδεχομένως αυτά βάζει ο πειρασμός στο μυαλό μας την ώρα αυτή που γίνεται το κήρυγμα. Ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που λέμε θεωρούνται υπερβολικά και ακραία. Ούτε υπερβολικά είναι, ούτε ακραία είναι. Εφόσον τα αναγράφει ο Λόγος του Κυρίου, μην τολμάς εσύ και μην τολμώ εγώ να θεωρώ τον νόμο του Θεού ακραίο και ότι πρέπει να διορθωθεί και να τον βάλουμε στο περιθώριο. Ο Λόγος του Θεού γράφει τα πράγματα με το όνομά τους. Γράφει τα αμαρτήματα με τη σοβαρότητά τους. Βλέπετε δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί. Δεν προσπαθεί να μεγενθύνει τα πράγματα αλλά ούτε προσπαθεί και να τα μικρύνει. Εμείς αυτό κάνουμε δυστυχώς. Τα μέν μικρά και ελάχιστα Προσπαθούμε να τα σοβαρέψουμε, τα δε μεγάλα και επικίνδυνα προσπαθούμε να τα ελαχιστοποιήσουμε. Εκείνα τα οποία δεν έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή μας, καθώς επίσης και εκείνα τα οποία είναι μικρά και ασήματα για τον άνθρωπο, εμείς οι άνθρωποι τους δώσαμε, τους δώσαμε μεγάλη αξία, μεγάλη σημασία Εκείνα που ο Θεός κατέβασε σημαντικά και τα μίκρινε, εμείς τα μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να τα μεγαλώνουμε. Και αντίθετα, εκείνα που ο Θεός μας έδειξε μεγάλα και σοβαρά, εμείς προσπαθούμε να τα μικραίνουμε. Και τα γίνω σαφής. Μας έδειξε ο Κύριος ότι η δόξα των ανθρώπων είναι ένα τίποτα, δεν αξίζει να τους δίνουμε σημασία διότι πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά λέγει ο ύμνος αυτός που διαβάζουμε στην κηδεία Όλα είναι σκόνη, όλα είναι στάχτη, όλα είναι σκιά και όμως βλέπουμε ότι εμείς τη δόξα την έχουμε κάνει μεγάλο κατόρθωμα Μεγάλη επιτυχία. Την ονειρευόμαστε, τη θέλουμε, τη ζητούμε, την επιδιώκουμε. Και εκείνα που ο Κύριος σου τα έδειξε μεγάλα, άπειρα, ατελείωτα, την κληρονομία της Βασιλείας των Ρανών, αυτή εμείς την κάναμε μικρή, ασήμαντη. Δεν τη δίνουμε σημασία, δεν ασχολούμαστε με αυτήν. Όλα τα άλλα τα σκεπτόμεθα, όλα τα άλλα μας ενδιαφέρουν, για όλα τα άλλα μιλούμε, για όλα τα άλλα συζητούμε, αλλά για τη Βασιλεία των Ουρανών και για την ψυχή μας δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας καίγεται καρφί. Βλέπετε ότι ο νόμος του Κυρίου ως βασική απόλυξη έχει τη Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε ότι τόσα και τόσα τα οποία λέμε εδώ επί 15-16 χρόνια δεν μιλάμε για ανθρώπινα κατορθώματα, για μικρά και ασήματα επίγεια κατορθώματα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Βλέπετε ότι όλα αποσκοπούν όλα τα θέματα τα οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα χρόνια όλα αυτά αποβλέπουν και αποσκοπούν στην ψυχική μα σωτηρία διότι αυτή είναι το πρωτεύον έτσι είπε ο Κύριος όταν λέει θα προσεύχεστε εσείς ένα πράγμα θα, ζη, ένα πράγμα θα ζητάτε. ζητάτε ζητείτε την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημείν Εσεί θα μου ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και εγώ θα σας δίνω όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας χρειάζονται για αυτή τη ζωή δέστε τώρα δέστε τώρα με αυτή την κατάσταση την τραγική όντως οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν φεριφέρει τη χώρα μας οι άθλοι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν και τους οποίους δυστυχώς δεν βάλαμε μυαλό και συνεχίσουμε να του ακολουθούμε Δέστε λοιπόν μας έκαναν να πιστέψουμε ότι χαθήκαμε ότι επειδή αυτοί δημιούργησαν αυτό το σάλο και αυτό το μεγάλο πρόβλημα στον τόπο μας εμείς πλέον γεννήκαμε υποχείριά του. νομίζουν και πιστεύουν ότι θα πέσουμε στα γόνατα να τους παρακαλέσουμε να τους πιστέψουμε, να τους προσκυνήσουμε και πιστέψτε με ότι αυτό που πιστεύουν αυτή θα γίνει ενδεχομένως δεν θα γίνει από μας και δεν θέλω να το πιστέψω αυτό ότι θα γίνει από τους ανθρώπους της Εκκλησίας αλλά θα γίνει ο πολλής ο κόσμος δυστυχώς αυτή είναι η πικρή μου πρόβλεψη ο πολλή ο κόσμος θα τρέξει κοντά τους θα τρέξει ο πίσω τους θα τρέξει ο πίσω τους διότι συνδύασαν τη ζωή τους με τα χρήματα διότι έφτιαξαν το ιδανικό τους πρόσωπο χτισμένο επάνω στα δολάρια και στα ρούβλια και στα χρήματα και στα ευρώ. Διότι δεν μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν ποτέ ότι ο χριστιανός για να ευδοκιμήσει δεν έχει ανάγκη χρημάτων. Έχει ανάγκη του Θεού και μόνο του Θεού. Επομένως, για να ολοκληρώσω τον πρώτο στίχο που ερμηνεύσαμε πρόσεξε τα λόγια τα οποία ανοίγει το στόμα σου να πεις από αυτά εξαρτάται η σωτηρία σου από αυτά εξαρτάται το μέλλον, το ψυχικό σου μέλλον πρόσεξε διότι «Εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει» λέει ο Λόγος του Θεού. «Από τα λόγια σου θα δικαιωθεί και από τα λόγια σου θα καταδικαστής. Πρόσεξε διότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει αλλά κόκαλα τσακίζει. Και εδώ θέλει να δείξει τη ζημιά που γίνεται αν δεν προσέξουμε με το στόμα μας και με τη γλώσσα μας. Και έρχομαι στο δεύτερο θέμα, στο θέμα της γυναίκας. Του προσώπου αυτού, το οποίο ο Κύριος αγαπά, όπως σας είπα. Άλλωστε γι' αυτό ευδόκησε να σαρκωθεί εκ πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Θεός σαρκούνται και αυτός μέσα στη μήτρα μιας γυναίκας. Θα μπορούσε να έρθει ο στέλιος άνθρωπος. Θα μπορούσε να εμφανιστεί στον κόσμο αυτό ως κομμήτης. Όμως δεν το κάνει. Θέλει και αυτός να εμφανιστεί εδώ έχοντας επί μητέρα την υπεραγία Θεοτόκου. Μα αυτό θέλει να δείξει ότι τιμά τη γυναίκα. Τιμά το πρόσωπο αυτό το οποίο ο ίδιος δημιούργησε και το οποίο εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς το ποδοπατήσαμε και συνεχίζουμε να το ποδοπατούμε και το ποδοπατούν πρώτα οι ίδιες οι γυναίκες. Αυτές ποδοπατούν τον εαυτό τους και το κύρος τους και την αξιοπρέπειά του. Ο Κύριος ήρθε για να ανορθώσει την γυναίκα. Ο Κύριος ήρθε να δώσει αξία στο πρόσωπο αυτό, το γυναικείο πρόσωπο. Και αν μερικές φορές ακούτε το Λόγο του Θεού να σκληραίνει, δεν σκληραίνει διότι ο Θεός σας μισεί. Σκληραίνει, νομίζετε ότι σκληραίνει, διότι σας χαλάρωσε πολύ ο κόσμος. Σας έβγαλε ο κόσμος από τη ρότα σας. Σας έβγαλε ο κόσμος από την πορεία σας, από το δρόμο σας σας έδειξε να πιστέψετε ότι άλλα είναι τα συμφέροντά σας και άλλα είναι, τα πρέπει να είναι τα ενδιαφέροντά σας. Ο Κύριος θέλοντας να σας δώσει να καταλάβετε την ακρίβεια της πορεία σας γι' αυτό και σας δίνει στοιχεία συγκεκριμένα τα οποία οφείλετε να ακολουθήσετε εάν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε στο νόμο, στον δρόμο του Θεού και στην αιώνιο βασιλεία. Και τι μας είπε Η γυναίκα λέει η καλή είναι σπάνιο πράγμα Αυτό θα μου πείτε μα στίγει Και σας στίγει αλλά και σας τιμά Μην παίρνετε μόνο τη μία άποψη Βεβαίως και σας στίγει Σαν γυναικείο φίλο, Διότι βλέπουμε σήμερα τα κατάδια της γυναίκας Όλοι ζούμε παρέα Όλοι βλέπουμε, όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι ακούμε, όλοι παρατηρούμε. Και μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας και μη σας πιάνει ο εγωισμός όταν ακούτε να θίγετε το γυναικείο φίλο. Όντως σήμερα ζούμε στην εποχή της κατάπτωση του γυναικείου φίλου. Στην εποχή που η γυναίκα πλέον ευτελίστηκε, εξευτελίστηκε και συνεχίζει να εξευτελίζεται και δεν εννοώ μόνο για τις νέες γυναίκες, μιλώ και για τις μεγάλες. Βλέπεις ο Κύριος θέλει να σε κεντρήσει, θέλει να σε κάνει να διακριθείς, θέλει να σε κάνει να ανέβεις, θέλει να σε κάνει διακεκριμένη. Και γι' αυτό λέγει το λόγο αυτό, εκείνος που βρήκε γυναίκα, ευρήκε μεγάλο θησαυρό, ευρήκε χάριτας, θα απολαύσει ζωή χαρισάμενη. Και εδώ ζωή, αλλά πολύ περισσότερο και στον παράδεισο θα απολαύσει ζωή χαρισάμενη. Η γυναίκα η σωστή είναι εκείνη η οποία χτίζει σπίτια, φτιάνει οικογένεια, Φτιάνει παιδιά, φτιάνει ανθρώπους, φτιάνει το σύζυγό τη. Η γυναίκα η κακιά είναι εκείνη η οποία τα γκρεμίζει όλα. Η γυναίκα η κακιά, η γυναίκα η ασεβής, η γυναίκα η απρόσεκτη είναι εκείνη η οποία όχι μόνο δεν πρόκειται να βοηθήσει να στυλωθεί σπίτι αλλά είναι η πρωτεργάτης του γκρεμίσματο. Σε τιμά αυτό που λέει εδώ ο Κύριος. Σε τιμά διότι αυτό για σένα είναι μία πρόσκληση. Είναι διαπίστωση μεν, αλλά είναι και πρόσκληση. Πρόσκληση να γίνεις κι εσύ μία διακεκριμένη. Να γίνεις μία εκλεκτή. Να γίνεις σπάνια. Γιατί να μην είσαι σπάνια. Να γίνεις κάτι το οποίο θα χαρακτηρίζεται ανεκτήμητον. Κάτι το οποίο ο Θεός θα το, θα το υπογράψει ως τέλειο και καθαρό. Τότε στην εποχή που ήρθε ο Κύριος γυναίκες σωστές δεν υπήρχαν. Και όμως ο Κύριος βρήκε γυναίκα σωστή. Ο Κύριος βρήκε το διαμάτι, εκείνο το πρόσωπο το οποίο τελικά έφτασε να είναι ανώτερον σήμερα των Αγγέλων. Αν και η Παναγία ακολουθούσε την ίδια λογική με τη δική σας, σήμερα και ήταν εδώ ανάμεσά μας, θα έλεγε και αυτή μυρολατρικά, άρα σιγά θα παλέψω εγώ τώρα τι να βγω και τι να βρω. Όμως η Παναγία Θεοτόκος μέσα σε, εκείνο, σε εκείνη την κόλαση, την εποχή εκείνη που ζούσε, διότι θυμάστε ότι η Ναζαρέτ ήταν μια βρωμούπολη, μια πορνούπολη ήτανε. Μια δαιμονόσα πόλη ήτανε. Μέσα σε αυτή τη δαιμονόσα πόλη ήτανε το διαμάντι αυτό το οποίο έμεινε διαμάντι και μένει διαμάντι στου αιώνε αιώνες των αιώνων. Επομένω πρόκληση είναι για εσάς αυτό που είπε ο Κύριος. Πρόκληση την οποία να καλούμαστε να ακολουθήσουμε και προπάντων εσείς προκειμένου να γίνεστε τα θεάρεστα εκείνα αγία, στα οποία θα μπορέσει ο Κύριος να βάλει μέσα και να αποθηκεύσει τη χάρη του προκειμένου να αναδειχθείτε μέσα και στον κόσμο αυτό αλλά πολύ περισσότερο στην άλλη ζωή οι και χαριτωμένες. Αυτά, εν συνόψη, είπαμε προχτέ. Και σήμερα θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε το 18ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομότος και θα εξηγήσουμε τους επόμενους 2,5 στίχους. Αυτά που είπαμε για τη γυναίκα είναι ο μισός στίχος του 22 Ακολουθεί και ο άλλος μισός, είναι ο λεγόμενος 22α. Έχουμε συναντήσει τέτοια φαινόμενα στην Παλαιά Διαθήκη και θα βρούμε και στη συνέχεια που πολλοί στίχοι χωρίζονται και σε δύο και σε τρία και σε 4 και σε πέντε και σε 15 και σε 24 έχουμε ένα κεφάλαιο που ένας στίχος χωρίζεται σε 24, στα 24 γράμματα του αλφαβήτου. Ένα στίχο είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Εδώ λοιπόν έχουμε τον στίχο 22α που συνεχίζει, άλλωστε είπαμε είναι συνέχεια του προηγουμένου, συνεχίζει να μας μιλάει για τις γυναίκες. Και θα έλεγα ότι αυτός ο στίχος δεν είναι τόσο για τις γυναίκες όσο είναι για τους άντρες. είμαστε είναι λίγοι εδώ οι άντρες, όπως το είπαμε και προχτές. Είναι ένα προσόν, προνόμιο που έχετε εσείς οι γυναίκες, να αγαπάτε περισσότερο το Θεό από εμάς. Να έχετε περισσότερη κλίση προς τον Θεό. Και αυτό είναι προ τιμή σας. Αλλά εδώ... Στο στοίχο 22α θα δείτε ότι ναι, να αναφέρεται στη γυναίκα, προπάντων όμω αναφέρεται στον άντρα στον σύζυγό τη. Διαβάζω λοιπόν. Όσο εκβάλλει γυναίκα αγαθήν εκβάλει τα αγαθά. Ο δέκα τέχων μιχαλίδα Άφρον και ασεβής. Εδώ είναι στο προκείμενο ο άνδρας και όχι η γυναίκα. Και εδώ ο Κύριος παρουσιάζει τον άνδρα τον ανόητο, τον άφρονα. Εδώ ο Κύριος παρουσιάζει τον άντρα ο οποίος έχει θλιβερά και ανήθικα στοιχεία επιλογής με τα οποία και επιλέγει. Και τι λέγει. Όποιος λέει διώχνει από κοντά του τη γυναίκα την αγαθή την ενάρετη Δεν θέλει να έχει σχέση με το καλό Και αντίθετα Όποιος προτιμάει να έχει κοντά του γυναίκες πόρνες Μιχαλίδες Αυτός λέει είναι άμυαλος και ασεβής Βλέπετε λοιπόν ότι στον άντρα αναφέρεται και όχι στη γυναίκα είναι οι επιλογές που κάνει. Και θα έλεγα ότι αυτό το θέμα, αυτός ο στίχο αφορά δραματικά στην εποχή μας. Στην εποχή μας η οποία είπαμε είναι δυστυχώς διεφθαρμένη εποχή, οι γυναίκες ερπολής έχουν πέσει, έχουν καταπέσει, έχουν εξευτελιστεί. Είμαστε στην εποχή που το κα καλό πλέον είναι σπάνιο και πρέπει να το ψάξεις ενώ το κακό είναι μπροστά στα πόδια σου, έτοιμο, πρόσφορο. Σου προσφέρεται ανα πάσα στιγμή. Σε αυτή την εποχή λοιπόν ο άνδρας, καλείται ο άντρα να επιλέξει, γιατί πρέπει να επιλέξει να επιλέξει να βρει άνθρωπο, να βρει γυναίκα. Εάν δεν μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο της αγαμίας, θα πρέπει να ακολουθήσει το, γάμο, το δρόμο του εγκάμου βίου. Και ποια είναι η επιλογή. Εδώ αδελφοί μου τα πράγματα γίνονται θλιβερά σήμερα. Διότι βλέπουμε ότι ο ανδρικός πληθυσμός οι άνδρες έχουν χάσει πλέον και αυτή τη σοβαρότητά τους. Έχουν χάσει και αυτή την αξία τη μεγάλη που του έδωσε ο Θεός, το να προβαδίζουν των γυναικών. Ο Θεός τους έχει χαριτώσει με διάκριση, με χαρίσματα επιλογής, με χαρίσματα διάκρισης, με χαρίσματα κρίσης, να μπορούν να κρίνουν και αυτοί όλα αυτά τα χαρίσματα του Θεού τα ισοπαίδωσαν και βλέπει σήμερα τον άντρα που ψάχνει να βρει γυναίκα για να παντρευτεί και κάνει βήματα θα έλεγε θα έλεγα κάποιος τρελά βήματα γυρνάει σαν παλαβός διότι εάν θέλεις να δεις την επιλογή του Θεού για σένα Πού θα πας Θα πας στο νυχτερνό κέντρο Θα πας εκεί που, που, που, που, που, που Τραγουδάνε και που χορεύουν Θα πας εκεί Που ανθεί Και ζωοποιείται η πορνεία και η μοιχεία Εάν θες να βρεις τον άνθρωπο Που σου ταιριάζει Θα πας Στα νυχτερνά κέντρα στις δίσκο Στα κλαμπ στα μπουζουξίδικα Πού θα πας Εσύ που θέλεις που ενδιαφέρεσαι να φτιάξεις οικογένεια Εσύ που θέλεις να φτιάξεις Κατοίκον εκκλησία Εσύ που θέλεις να βρεις τον άνθρωπο Τον άνθρωπο, το διαμάτι, το διαλεχτό; Πού πας να ψάξεις Μες στη σαβούρα, με στη λάσπη, μέσα στο βούρκο, μέσα στο βόθρο. Πού πας να κοιτάξεις για να βρεις εκείνο τον άνθρωπο με τον οποίον θα ταιριάξεις για μια ζωή. Και βλέπεις ότι σε αυτές τις επιλογές των σημερινών ανδρών των αγοριών δυστυχώς παίζει ρόλο και η οικογένειά τους από πίσω. Τι με κοιτάτε γυναίκες, τι με κοιτάτε γυναίκες, ξέρεις πόσες μανάδες έχουν κάνει τέτοιες υποδείξει στα παιδιά τους, ξέρεις πόσες μανάδες έστειλαν τα παιδιά τους έξω στους δρόμους, στα καταγόγια, στα νυχτερινά κέντρα για να βρουν γυναίκα να παντρευτούν Ξέρεις πως οι πατεράδες Συνέβαλαν Στο να βρει ο γιος τους Μια γυναίκα Την οποιαδήποτε τυχαία του δρόμου Και η οποία γυναίκα τελικώς Απεδείχθη καρκίνος Απεδείχθη σκορπιός Απεδείχθη φίδι Φαρμακερό για την οικογένειά της εδώ μιλεί ο Κύριος δια το γάμο τι λέει ο πατέρας θα πάρεις ευτούνι λέει της εκκλησιάς θα πάρεις ευτούνι δεν μπορώ να πω περισσότερα δεν μπορώ να πω περισσότερα ντρέπομαι προχτές ήρθε κάποιος στην εξομολόγηση Επηρεασμένος ο καημένο από το κοσμικό φρόνημα και μου είπε κάτι κουβέντες βαριές, πολύ βαριές, πικράθηκα. Τι μου λέει, συγγνώμη για αυτό που θα πω, παρθένα γυναίκα θα πάρω. Το αισθάνεται προσβολή, το αισθάνεται ντροπή να βρει παρθένο γυναίκα και τι θα πούν οι άλλοι πας να φτιάξεις γυναίκα πας να φτιάξεις οικογένεια και τι ψάχνει να βρεις εκείνος που πάει να φτιάξει ένα σπίτι αδερφοί μου τι πάει και παίρνει σάπια υλικά εκείνος που λέει να φτιάξει ένα σπίτι δεν παίρνει γερά ξύλα δεν παίρνει γερές πέτρες, μάρμαρα Δεν παίρνει εκείνα τα υλικά Τα οποία θα βαστάξουν το σπίτι Εκατονταετίες ή δυνατών Εσύ ξεκινάς να φτιάξεις Την οικογένειά σου Και το βασικό εργαλείο Επιδιώκεις να είναι χαλασμένο επιδιώκει να είναι σάπιο επιδιώκει να είναι μολυσμένο Τι οικογένεια θα φτιάξει. Με ποια γυναίκα προσπαθείς Ποια γυναίκα ονειρεύεσαι να πάρεις Αυτή η οποία γυρνάει προκλητικά στους δρόμους Αυτή η οποία έχει ξεχνηθεί, πλέον Και δεν έχει ντροπή επάνω της Αυτή η οποία δεν πατάει ποτέ στην εκκλησία Αυτή η οποία δεν έχει φόβο Θεού μέσα της τι προσπαθείς, τι ψάχνει να βρει, τι πάνα να διαλέξει για τον εαυτό σου. Είδε τι λέει αυτό που διώχνει την καλή γυναίκα, τη διώχνει εννοεί, όχι τι χωρίζει στην επιλογή του επάνω. Τι, εσύ της εκκλησίας Κανεί στην άκρη δεν θέλω εγώ τέτοια πράγματα. Τι, εσύ παρθένα, δρόμο. Πήγαινε. Τι κάνω το, το σπίτι μου κατηχητικό. Τι κάνω το σπίτι μου εκκλησία. <κοί> αυτός ο άνθρωπος είδες πως τον χαρακτηρίζει ποιος. Ο Κύριος. Αυτός λέει είναι άφρον και ασεβής. Αυτός είναι δηλαδή τρελός είναι ο άνθρωπος αυτός πέρα από τρελός είναι και ασεβής, είναι ευλάστημος κατά του Θεού τι οικογένεια πάνε φτιάξεις σε τι Θεό πρεσβεύεις ποια είναι η επιδίωξή σου δυστυχώς αγαπητοί μου αδελφοί δυστυχώς διότι Βλέπουμε σήμερα εκείνα τα οποία προφήτευσε ο Κύριος εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δύο χιλιάδες χρόνια. Είπε ο Λόγος του Θεού και διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε την Αγία Γραφή, διαβάστε την Αγία Γραφή. Μην ερχόστε, μην αρκίστε μόνο το να έρχεστε εδώ και ότι πω, τι να πω, σε μια ώρα πόσα προλαβαίνω να πω, πόσα μπορώ να πω σε μια ώρα τη βδομάδα να παίρνετε να διαβάσετε μόνοι σας πάρε να διαβάσεις την Αποκάλυψη <συνλή> να δεις τι λέει το Αποκαλυπτικό αυτό βιβλίο που τις ημέρες της Αποκαλύψεως τη ζούμε είναι οι σημερινές μας ημέρες <συνλή> τι λέει ορίστε <συνλή> έχει ερμηνεία. μην λέτε ό,τι θέλετε <συνλή> μην βρίσκουμε δικαιολογίε. σήμερα δεν έχετε σήμερα Σήμερα που είναι όλα μεταφρασμένα, το κύριο του τι λέει λοιπόν εκεί στην αποκάλυψη, έξω η πόρνη, λέει έξω η πόρνη, από πού έξω, έξω η μυχή, από πού έξω, έξω οι κίνες έξω τα σκυλιά, από πού έξω. Μα, μιλάει για ποιο μιλάει, μιλάει για την τελική επιλογή της βασιλείας των ουρανών. Στην τελική επιλογή, άγγελος κυρίου, λέει θα σταθεί στην πόρτα του παραδείσου και τι θα φωνάξει με τη σάλπιγγά του. Τι θα φωνάξει, έξω η πόρνη! Ποιοι είναι οι πόρνοι εκείνοι που διάλεγαν πόρνες έξω οι πόρνοι και οι πόρνες δεν έχουν θέση στη βασιλεία του Θεού έξω η Μιχή και μιχανίδες έξω από πού έξω από τη βασιλεία των ουρανών έξω δεν σε ανησυχεί αυτό αλλά γιατί να τον ανησυχεί αφού δεν κάθισε ποτέ να διαβάσει η εγγραφή. γιατί να τον ανησυχεί αφού δεν θεώρησε απαραίτητο και αναγκαίο να πάει να ακούσει ένα κήρυγμα στην Εκκλησία γιατί να τον ανησυχήσει τη στιγμή κατά την οποία δεν επέτρεψε στον εαυτό του να υπάρξουν μέσα στην καρδιά του θρησκευτικές ανησυχίες γιατί να ανησυχείς. Άκουσες, αυτή είναι εκτός βασιλείας ουρανών. Έξω οι πόρνοι, έξω οι μιχή, έξω οι κλέφτες, έξω οι κίνες, τα σκυλιά, έξω. Στη βασιλεία του Θεού δεν χωράνε αυτοί. Και όταν λέει έξω οι πόρνες, Εννοεί εκείνες οι πόρνες και εκείνοι οι πόρνοι οι οποίοι ήθελαν και έμειναν αμετανόητοι και αδιόρθωτοι. Εκείνοι οι πόρνοι και οι πόρνες που δεν θεώρησαν απαραίτητο ότι πρέπει να διορθωθούν και να μετανοήσουν. Αυτοί δεν έχουν θέση στη βασιλεία των ρανών Αυτοί δεν έχουν θέση στον παράδεισο. Επομένως, να άντρα, να εσύ μάνα, μάνα, που κατευθύνεις το παιδί σου σε λάθος επιλογές. Το κατευθύνεις να φτιάξεις την οικογενειά του, πού, επάνω σε σάπια σανίδια. Και βέβαια στα σάπια σανίδια δεν μπορεί να σταθεί κανείς, γιατί το σανίδι θα σπάσει. εκβάλει γυναίκα αγαθήν εκβάλει τα αγαθά διασκέψου πόσα αγαθά περιμένουν την οικογένεια εκείνη που έχει ως αφέντρα μια μάνα ευλογημένη Για σκέψω! τι αγαθά περιμένουν εκείνα τα παιδιά τα ευλογημένα που θα μεγαλώσουν μέσα σε μια τέτοια οικογένεια που θα έχουν μια μάνα αγία Ευλογημένη, πρότυπο, μεγάλο και ισχυρό για τα ίδια. Για σκέψου, για σκέψου τι βγάζει, τι πετάει από μπροστά του ο ηλίθιος αυτός άνθρωπος όταν θέλει να διώξει, όταν ψάχνει να βρει γάμο, για γάμο γυναίκα και προτιμάει την πόρνη και την μιχαλίδα. Εκείνο που εκβάλει γυναίκα αγαθήν εκβάλει τα αγαθά βρήκες γυναίκα να, τα βλέπω εγώ στην εξομολόγηση εσείς δεν τα ξέρετε εσείς μόνο γκρίνια είσαστε αφού κατεύθυνες το παιδί σου να βρει ό,τι χειρότερο στη ζωή του μετά έρχεσαι και λες πάπουλοι χωρίζουνε πάπουλοι χωρίζουνε τι περίμενες δηλαδή να μην χωρίζουνε τι περίμενε με τη γυναίκα που του σύστησε. Τι, τι περίμενες με τη γυναίκα που τον έκανες, να χωρίσει και να πάρει μια άλλη. Εμείς. Τι περίμενες. Πού θα οδηγούσε αυτός ο γάμος. Εκείνος που εκβάλει γυναίκα αγαθήν και τώρα τα ίδια ισχύουν και για τις κοπέλες. Και εσύ η κοπέλα που εκβάλλεις άνδρα αγαθών, ευλογημένων, τι περιμένεις να φτιάξεις τη ζωή σου. Τι περιμένουν να δουν τα μάτια σου. Τι παιδιά περιμένεις να μεγαλώσεις. Τι οικογένεια περιμένεις να φτιάξεις. Ποιο Θεό θα συναντήσεις μέσα σε αυτή την οικογένεια. Με τον άνδρα που αποφάσισε να προχωρήσετε μαζί. Εχθέ είχε έρθει κάποιος ο καημένο ο οποίος τώρα πλέον τον χώρισε η γυναίκα του σηκώθηκε και έφυγε τέτοια δράματα άπειρα πως θα να σου πω πως θα να σου πω αυτό μου έλεγε αυτό του έλεγα μάλλον του λέω αφού την ήξερες δεν την έβλεπες δεν έβλεπες την πήγες να επιλέξεις στο κέντρο πήγες και την βρήκε, στο νυχτερνό κέντρο τι περίμενε να βρεις εκεί μέσα Τριαντάφυλλα και καρύφαλα Τι περίμενες να δεις Τι οικογένεια περίμενες να φτιάξεις Και τώρα βαρεί το κεφάλι του Στην ηλικία των 50-55 Είναι πλέον τώρα ζωτοχείρο Και βαρύ το κεφάλι του στον τοίχο Ποιος στέιει Συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο. Άλλο θέμα ανοίγεται. Δε ίσεις φθέγκεται πένεις. Ο δε πλούσιος αποκρίνεται σκληρά. Μας μιλάει εδώ για τον πλούσιο και για τον φτωχό. Τι κάνει ο φτωχός. Είναι ο Λάζαρος. Όταν ακούτε φτωχό θα πηγαίνει το μυαλό σας στο Λάζαρο το φτωχό. Αυτός είναι ο πράγματι φτωχός. Υπάρχουν και οι κατεπάγγελμα φτωχοί. Υπάρχουν οι φτωχοί εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς τη σήμερον ημέρα πολλαπλασιάστηκαν και έχουν γίνει πάρα πολλοί τους οποίους βεβαίως δεν σας καλώ να τους απορρίψετε δεν σας καλώ να τους διώχνετε έχετε πάντα κάτι στην τσέπη σας πάντοτε κάτι να τους δίνετε. Υπάρχουν όμως οι όντω φτωχοί οι πράγματι φτωχοί οι εκείνοι άνθρωποι, εκείνοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη και δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα είναι αυτοί οι αξιοπρεπείς οι οποίοι προτιμούν να πεθάνουν παρά να βγουν στο πεζοδρόμιο να ζητιανεύσουν. Αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους καλούμε εγώ και εσύ να ψάξουμε να τους βρούμε. Διότι έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Την ελεημοσύνη λέει διώκεται και οι αλλήλους και οι πάντα. Δεν την ελεημοσύνη μη περμένεις να την κάνεις να έρθει να σου χτυπεί την πόρτα αυτός που έχει ανάγκη. Την ελεημοσύνη να την ψάχνει εσύ, να πηγαίνει, να ρωτά που βρίσκεται άνθρωπο. Παίρνει που είναι άνθρωπο που δεν έχει, που είναι ο άνθρωπο εκείνο που έχει δέκα παιδιά, πέντε παιδιά, εφτά παιδιά, οχτώ παιδιά και δεν μπορεί να τα μεγαλώσει. Εκείνο ο άνθρωπο ο οποίο θέλει να παραμένει αξιοπρεπή και ντρέπεται να έρθει να σου ζητήσει. Όπω πολλοί τέτοιοι παρουσιάστηκαν και τους οποίους συνάντησα στη ζωή μου και οι οποίοι άνθρωποι όταν άπλωσα το χέρι να τους δώσω κάτι με τα, με τα μυρίων βασάνων μπόρεσα να τους βάλω κάτι στην τσέπη τους εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα έλεγα ότι έχουν έναν Άγιο Εγωισμό θα μου πει, εγωισμός και Άγιος ταιριάζει και όμως και όμως αδερφοί μου Υπάρχει αυτή η λεγόμενη αξιοπρέπεια η οποία δεν τους επιτρέπει να πέφτουν στα γόνατα και να ζητούν και να επετούν. Εσυνάντησα ανθρώπους οι οποίοι με δάκρυα στα μάτια στην εξομολόγηση και μόνον ήρθαν να μου πούν το πρόβλημά τους. Το πρόβλημα της ανέχειας Αυτούς τους ανθρώπους ψάχτε τους. Αυτούς τους ανθρώπους αναζητήστε τους. Αυτούς τους ανθρώπους κυνηγήστε τους. Διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να πέσουν. Και ξέρεις που θα πέσουν. Δεν πέσουν στη φτώχεια, στη φτώχεια είναι ήδη. Εκεί που θα πέσουν θα πέσουν στα χέρια των χιλιαστών. Θα πέσουν στα χέρια των αιρετικών που έχουν γεμάτες τσέπες και ξέρεις η πίστη πουλιέται σήμερα η πίστη πουλιέται σήμερα και άμα του βάλεις 100 ευρώ στην τσέπη σε ακολουθείς σαν το σκυλάκι πρόλαβε να του το δώσει εσύ το κατοστάρικο να μην το δώσει ο χιλιαστής γιατί εκεί κοντά στη φτώχεια θα κλάψουμε και ψυχές Πρόλαβα να του δώσει εσύ το πενιτάρι γιατί για ένα πενιτάρι είναι η δουλειά. Γιατί είναι οι άνθρωποι εκείνοι που μπροστά τους δεν βλέπουν την πίστη τους. Έτσι τους έμαθε η ζωή. Μπροστά τους βλέπουν το ψωμί τους. Μπροστά τους βλέπουν την υγειά τους. Μπροστά τους βλέπουν την οικογενειά τους. Για φανταστείτε να δείξουμε σε αυτού εδώ όπω λέει εδώ να τους απαντήσουμε σκληρά. Ο πλούσιος λέει αποκρίνεται σκληρά. Για σε αυτόν τον άνθρωπο που θα έρθει να σου ζητήσει εσύ ο χριστιανός, οι χριστιανοί να το αποκριθεί σκληρά. Είδε τι λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Διαβάζετε τι πάλι τα ίδια, τα ίδια, εγώ. Εγώ την κρίνια μου, η κρίνια θα είναι πάντα. Η Αγία Γραφή. Διαβάζεις τον Άγιο Ιάκωβο τον αδερφό γιατί διάβασε εκεί λέει να δεις σου έρχεται ο φτωχό. τι του λε, λέει, άντε πήγαινε λέει ο Θεός μαζί σου, τι να του κάνει το Θεό εκείνη την ώρα ψωμί θέλει να φάει δεν το έχει το Θεό μαζί του το Θεό θα του το πεις αργότερα αφού τον χορτάσεις πρώτα αφού του πάρεις ρούχα να ντυθεί αφού του δώσεις να φάει Αφού αισθανθεί κοντά σου μία ασφάλεια. Αφού θα αισθανθεί ασφάλεια, τότε μίλα του και για το Θεό. Βεβαίω και για το Θεό. Τι άντε πήγαινε, λέει, πήγαινε, πήγαινε, λέει, την ευχή του Θεού να Τι να την κάνει την ευχή του Θεού, εκείνη την όλη. Αυτός πεινάει. Αυτός χρυπάει τις πόρτες. Αυτός ψάχνει για τα απαραίτητα. Αυτός ψάχνει να πάρει ένα κομμάτι τυρί, ένα κομμάτι ψωμί, ένα κομμάτι κρέας γιατί κρέας το ούτε στον ύπνο του δεν το βλέπει πλέον Σας είπα και άλλη φορά σας το έχω πει πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει εκατομμύρια πλούσιος είναι εκείνος που επαρκεί και φτωχός είναι εκείνος που δεν επαρκεί το είναι ο χαρακτηρισμός του πλουσίου και του πτωχού. Πλούσιος είναι εκείνος που επαρκεί. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος δεν μας αναφέρει από πόσα λεφτά και πάνω είσαι πλούσιος και από πόσα λεφτά και κάτω είσαι φτωχός. Πλούσιος εκείνος είναι εκείνος που του μένει κάτι. Επαρκείς και σου μένει. Και η ελεημοσύνη δεν τη μετράμε έτσι τη μετράει λέει ο Κύριος μετά να δίνεις όχι από το περίσευμα αλλά από το υστερημά σου δε ίσεις φθέκετε μπαίνεις ο φτωχός λέει παρακαλάει και δεν παρακαλάει για πολλά παρακαλάει για ένα κομμάτι ψωμί παρακαλάει για 50 λεπτά παρακαλάει για ένα ευρώ Παρακαλάει για να ποτήρι νερό. Παρακαλάει για να κρούμπει λάδι. Παρακαλάει για μια πάνα για τα παιδιά του, για το παιδί του. Έτσι μου είπε κάποιος προχτέ που ήρθε ο καημένο. Γάλα παπούλι να πάρω. Γάλα, δεν έχω γάλα για το παιδί. Γάλα παπούλι. Όσοι είναι κοντά μου ξέρουν πόσε τέτοιε τραγικέ καταστάσει αντιμετωπίζουν. Και να είναι καλά αυτά τα ευλογημένα μου τα παιδιά, τα οποία μου έρχεται να κλάψω, τα οποία μου δίνουν ακόμα και τα ρούχα τους, όχι μόνο τα λεφτά τους και τα ρούχα τους μου δίνουν για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις τεράστιε υποχρεώσει τη φτόχια τη ημερική. Να είναι καλά. Ο Θεός να του δίνει, όχι μόνο αυτά που μου δίνουν, για να συντηρούμε τι οικογένειε αυτέ να του δίνει τον ουρανό και την γίνει να τους δίνει και αυτή την ευχή την έχουν από μένα το πνευματικό τους και θα γίνει αυτό που τους λέω γιατί έχουν αγάπη με στην καρδιά τους «Δε ίσεις φθέ και παρακαλάει ο φτωχός και ο πλούσιος λέει απαντάει σκληρά «Τι θες πάλι, πάλι εσύ εδώ» Τι έγιε, κάθε μέρα εδώ θα σε έχουμε. Και λέει ο Χρυσόστομος μια φοβερή κουβέντα. Εσύ λέει εχθέ πίναγες και έφαγες λέει. Σήμερα δεν ξαναπίνας. Αύριο δεν θα ξαναπίνας. Μεθαύριο δεν θα ξαναπίνας. πάλι δεν πρέπει να φας. Αυτός μια φορά του δωσε Πάει πότε θα ξανάρθει. Δεν πρέπει να ξαναφάει σήμερα. Δεν πρέπει να ξαναφάει αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Πρόσεξτε μη δείχνετε σκληρότητα διότι ο Κύριος που στα δίνει ο Κύριος θα στα πάρει και αν ήρθε σήμερα το δούνου Τού που το λένε δεν ήρθε έτσι τυχαία ήρθε διότι οι αμαρτίες μας τους άνοιξαν την πόρτα η ασπλαχνία μας τους άνοιξε την πόρτα και ήρθε για να μας τα πάρει ο Θεός για να καταλάβουμε τι σημαίνει φτώχεια και ανέχεια γιατί τώρα και εσύ θα επαιτείς τώρα και εσύ θα βγεις στο δρόμο για να καταλάβεις τι σημαίνει ξεφύλλα. να καταλάβεις τι σημαίνει να απλώνεις το χέρι και να επαιτείς συνεχίζω για να τελειώσω τον επόμενο στίχο τον τελευταίο 24 Στίχο ανήρθε εταίρων προ εταιρεία και στη φίλο, προσκολληθείς υπέρο αδελφών. Υπάρχουν λέει άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μεταξύ του ομάδε συνασπισμού. Και ο καθένας προσφέρει, λέει, σε αυτή την ομάδα, για να μπορούν να απολαμβάνουν όλοι. Είναι οι συνεταιρισμοί, αυτό που λέμε σήμερα, ομάδες, συνεταιρισμοί, σύλλογοι. Μαζεύουν χρήματα, βάζουν χρήματα για να έχουν κοινού σκοπού, κοινέ αποφάσεις, να μπορεί ο ένας να, μετά η ομάδα αυτή να στηρίξει τον έναν τον άλλον και λοιπά στις δύσκολες στιγμές αυτό λέει δεν είναι τίποτα λέει η αγιαγραφή ανήρετέρων προσετερίαν. εταιρεία ανήρετέρων προ εταιρεία τα μέλη βοηθάν την εταιρεία και η εταιρεία θα βοηθήσει τα μέλη αυτό σημαίνει Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο, το δυνατό. Ξέρεις ποιο, ποιο είναι το δυνατό, άκου. Και έστι φίλος προσκοληθείς υπέραδελφόν. Τίποτα δεν είναι οι έτεροι προς την εταιρεία. Τίποτα δεν είναι. Αυτοί προσφέρουν για να απολαύσουν κάποια στιγμή. Ήδε δίνουμε στο ΙΚΑ για να πάρουμε τη σύνταξή σου. Αυτό δεν κάνουμε, μια ζωή. Αυτό δεν κάνουμε. Στου μισθού τι κάναμε τόσα χρόνια. Σου κράταγε το ΙΚΑ, σου κράταγε το τάδε ταμείο, σου κράταγε το άλλο ταμείο, σου κράταγε, σου κράταγε, σου κράταγε για να έρθει κάποια, χρή... κάποια στιγμή να σου πει: Έλα εδώ από αυτά που σου δεν είναι τίποτα αυτό. Ποιο είναι η ουσία, ποιο είναι το παρακάτω. Και έστει φίλος προσκοληθείς υπέραδελφών. Υπάρχουν λέει κάτι φίλοι, κάτι ευλογημένοι άνθρωποι που πλησιάζουν λέει τον άλλον και του συμπαρίσταται ως αδελφοί. Και παραπάνω από αδελφοί. Διότι και ο αδελφός, μην νομίζεις ο αδελφός, ξέρει πώς θα στα μάτια μου. Αδερφός που βγάζει μαχαίρι κατά του αδερφού. Αδέλφια χρόνια που σέρνονται στα δικαστήρια. Αδέλφια χρόνια που δεν μιλιόνται. Ποιος αδερφός, γι' αυτό λέει τη λέξη υπέρα αδελφών παραπάνω από αδερφιά. Και ποιος είναι αυτός, ο ξένος, ο χριστιανός, ο ξένος, ο άγνωστός σου, ο οποίος είδε την καταστασί σου και σε πόνεσε. Είδε τη φτώχεια σου και ανησύχησε είδε τα δακρυά σου και συγκινήθηκε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος χωρί να τον συνδέει καμία σαρκική σχέση μεταξύ σου έρχεται κοντά σου να σε βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει από το άλλο άκρο της πόλης ένα γεροντάκι έχω ένα γεροντάκι ένα γεροντάκι έχω και φεύγει από την άκρη της πόλης στην άλλη άκρη της πόλης κάθε μήνα και έρχεται στο σπίτι και μου βάζει το κουδούνι και μου λέει πάτερ πάρε τούτα από τη συνταξή μου 300 ευρώ, 400 ευρώ, 500 ευρώ όσα μπορεί να βγάλει από την τσέπη του και έρχεται ο άλλος από την Αθήνα και έρχεται ο άλλος από την Κατερίνη και έρχεται ο άλλος από τη Λάρισα, και έρχεται και μου λέει πάρε και τούτα εσύ που ξέρεις ότι μαζεύεις χρήματα για να βοηθάς τους φτώχού. Αυτή τι είναι. Υπέρα αδελφοί είναι. Παραπάνω από αδελφιά είναι. Γιατί ο αδερφός σου σε εδώ πιθανόν και να μην συγκινηθεί. Πιθανόν και να μην ανησυχήσει. Πιθανόν να έρθει και να σου πει και την προσβολητική, προσβολητική κουβέντα. Άντε ρε μας κάνει τον φτωχό. Άντε πήγαινε δούλεψε. Από τον αδερφό σου, τον κατασάρκα αδερφό σου θα αυτά. <κοί> Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν σε ρώτησαν ούτε αν μπορείς να δουλέψεις, ούτε αν είσαι τεμπέλης, τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε να δώσουν, να βγάλουν από το ειστερημά του προκειμένου να δώσουν γιατί σε βλέπουν σαν αδερφό και παραπάνω από αδερφό. Τελειώνουμε αγαπητοί μου αδελφοί εδώ. Τα συμπεράσματα δικά σα, Τα διδάγματα τεράστια. Η διδαχή του Κυρίου καταπληκτική και συγκινητική. Ταιριαστεί στην εποχή μας όσο τίποτε άλλο. Ακριβώς διαναδιαψεύδονται εκείνοι παπάδες και δεσποτάδες αλλά και λαϊκοί και άνθρωποι του κόσμου που λένε ότι το Ευαγγέλιο δεν ταιριάζει στην εποχή μας. Ταιριάζει και παραταιριάζει. Και όποιος έχει μάτια, και όποιος έχει αίσθηση, και όποιος έχει καρδιά, και όποιος έχει νου, βλέπει ότι αν ταιριάζει κάτι στην εποχή μας, μόνο το Ευαγγέλιο ταιριάζει και ο νόμος του Θεού. Εύχομαι τα λόγια Κυρίου, τα οποία λέει ο Ψαλμωδός, είναι λόγια αγνά αργύριων πεπειρωμένων δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως τόσο κρυστάλλινα λέει είναι τα λόγια του Κυρίου αυτά τα λόγια να μην τα αφήνουμε να φεύγουν όταν και εμείς φεύγουμε από την αίθουσα αυτή αλλά τα κατεβάζουμε στην καρδιά μας και να γίνονται αιώνια διδάγματα διότι ο λόγος του Θεού θα μας σώσει ο λόγος του Θεού είναι ο σωτηριώδης τα λόγια των ανθρώπων είναι φτηνά και τυποτένια και σβήνουν και πεθαίνουν. Τα λόγια του Θεού είναι αθάνατα και όποιος τα ακολουθήσει θα γίνει και εκείνος αθάνατος. Ο Θεός μαζί σας με το καλό το ερχόμενο Σάββατο.